Στοιχεί 5-18 Τα αποτελέσματα των μαθημάτων του Χριστού. 5. Πρέπει δε να προσέξουμε πολύ ποιο είναι αυτό που μα εκήρυξε τη σωτηρίαν αυτήν. Διότι ο Θεό δεν υπέταξε νυσαγγέλου των νέων κόσμων, ο οποίο έμελε να εγκαθιδρυθεί υπό του Μεσίου και πριν του οποίου ομιλούμεν, αλλά τον υπέταξε νυσαυτόν. 6. Εμαρτύρεσε δε εις κάποιο ει κάποιο μέρο τη γραφή και είπε, Κύριε. Ποιαν αξίαν έχει ο άνθρωπος, ώστε να τον ενθυμίσει ή ο απόγονος του ανθρώπου, ώστε να τον επισκέπτεσαι και να φροντίζεις δι' αυτόν. 7. Τον έκαμες, ο λίγοντή κατώτερον από τους αγγέλους, με δόξαν και τιμήν τον εστεφάνωσε ως βασιλέα τη φύσεως. 8. Όλα υπέταξε κάτω από τα πόδια του. Λοιπόν, αφού υπέταξενε αυτόν τα πάντα, δεν αφήγε κανένα που να μην του το υπέταξε». Τώρα όμως δεν βλέπουμε ακόμη να είναι όλα υποτεταγμένα ούτε στον τέλειον εκπρόσωπο της ανθρωπίνης φύσεως Ιησούν αφού και αυτό δεν ανεγνωρίζεται από όλους τους ανθρώπους ως βασιλεύς και λυτρωτής και η εκκλησία του διώκεται και δοκιμάζεται. 9. Βλέπουμε δε τον Ιησούν ο οποίο επί βραχή διάστημα κατά το οποίον απέθανε και τάφη έγινε κατώτερο από τους αθανάτους αγγέλους ότι λόγω του παθήματο. Που του επέφερε θάνατον, έχει στεφανωθεί με δόξαν και τιμή. Και υπέστη το πάθημα του θανάτου, δια την χάρη που ευαρεστήθη ο Θεό να δώσει στην ανθρωπότητα. Δια να συγχωρήσει δηλαδή ο Θεό το ανθρώπινο γένος εχριάστη ο Ισού να γευθεί το πικρόν του θανάτου ποτήριον δια κάθε άνθρωπο. 10. Διότι έπρεπε ει τον Θεό, ο οποίο επίσε τα πάντα και προ τον οποίο αποβλέπουν τα πάντα και κατευθύνει τα πάντα ει το τέλο να μην αφήσει να ματαιωθεί το περί του ανθρώπου σχεδιών του. Προκειμένου λοιπόν να οδηγήσεις την δόξα πολλού πολλούς ανθρώπους, ή το πρέπον σε αυτόν να αποδείξει τέλειον σωτήρα και να ανυψώσει τελείαν δόξα των αρχηγών και αίτιων της σωτηρίας των. Και η ανύψωση σε αυτή έγινε διαμέσου παθημάτων και σκληρού θανάτου, δια των οποίων ικανοποιήσα στην θείαν δικαιοσύνη ανεδείχθηκε τέλειο σωτήρ. 11. Υπάρχει δε στενός σύνδεσμος μεταξύ του αρχηγού της σωτηρίας και εκείνων που σώζονται δι' αυτού. Διότι και ο Ιησούς που μας αγιάζει και μας σώζει και εμείς που αγιαζόμεθα και σωζόμεθα όλοι καταγόμεθα από έναν πατέρα. Δι' αυτήν δε την αιτίαν δεν εντρέπεται ο Ιησούς να ονομάζει όλους αυτούς αδελφούς Του. Δώδεκα λέγον. Θα διακηρύξω και θα ομολογήσω το όνομά Σου στους αδελφούς μου εν μέσω συν 13. Και πάλιν δεικνύον ότι έγινε όμοιος και συγκένευσε με εμά λέγει «Εγώ ο Μεσσίας ως άνθρωπος θα στηρίξω την πεποίθησή μου επ' αυτού, του Θεού και Πατρός». Και πάλιν λέγει «Ιδού, εγώ και τα παιδεία που μου έδωκεν ο Θεός». 14. Επειδή λοιπόν τα παιδιά του Θεού έχουν συμμετάσχει όλα τις ασθενούς και φθαρτής ανθρωπίνης φύσεως, Δια τούτο και αυτός παρομοίως μετέσχε τις αυτής φύσεως και αληθώς ενυνθρώπισε για να καταστήσει με το θάνατόν του ανίσχυρον εκείνων που είχε την δύναμη και το κράτος του θανάτου, δηλαδή των διάβολων. 15. Και έτσι να απαλλάξει αυτού που ένα κατου φόβου που είχαν προ τον θάνατο, ει ολόκληρον τη ζωή των κατεκρατούνται από την δουλεία τη ανησυχία και τη αγωνία, μήπω αποθάνουν και στερηθούν μεν την παρούσαν ζωή, υποστούν δέκα τα δυνά τη με τα θάνατον κατά δίκη. 16. «Ήτο λοιπόν αναγκαίο να ενανθρωπίσει ο ιό, διότι αναμφιβόλως δεν έρχεται να βοηθήσει αγγέλους, οπότε, αφού οι άγγελοι είναι άσαρκοι, και αυτό δεν θα ήταν ανάγκη να φορέσει σάρκα. Αλλά έρχεται βοήθεια των απογόνων του Αβραάμ. 17. Όφιλε λοιπόν προκειμένου να βοηθήσει ανθρώπους να εξομοιωθεί καθόλου προς του αδελφούς του τούτους και να γίνει αρχιερεύς σπλαχνικός και άξιος να βασίζει το καθένας εις αυτόν. Αρχιερεύς ευπρόζεκτος δι' εκείνα που πρέπει να γίνονται και να προσφέρονται στον θεών για την εξηλαίωση και συγχώρηση του λαού. 18. Έγινε δες πλαχνικός με την εξομοίωσή του προσιμάς, διότι εφόσον έχει πάθει και δοκίμασε ο ίδιος πειρασμός, με πολλή συμπάθεια ενθυμούμενος τι και αυτός υπέφερε θα βοηθήσει εκείνος που πειράζονται και δοκιμάζονται.